Το όνομα του Πατρό και του, και του φουράνη, και το αγίο πνεύμος τα μηνιβασιλεύοντα παρά Ο πανταχού τα πάντα των αγαθών και ζωής και Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι να ρωτήσετε κάτι από τις προηγούμενες φορές μπήκα σε ένα ταξί την Κυριακή και το παιδί είχε γνώση κάποιων λεχθέντων εδώ και μου λέει πάτερ είπατε ότι η αμαρτία μας κάνει καλό και ότι είναι προτιμότερο κανείς να είναι αρνητής παρά ε, να είναι έτσι μέσα στην εκκλησία και ίσως δημιουργήθηκε μια Λαθεμένη εντύπωση γύρω από αυτήν την τοποθέτηση. Όταν λέμε ότι είναι καλό, ότι βοηθεί η αμαρτία, τι σημαίνει. Είναι δυνατό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί κανεί ακούγοντας το αυτό μπορεί ε, να δει τα πράγματα με μια χαλαρότητα και με αυλημένη τη συνείδηση. Αυτό το βλέπει έτσι, γιατί έτσι θέλει να το δει. Η αμαρτία ασφαλώς και δεν είναι καλό, αφού είναι ο χωρισμός από τον Θεό. Είναι η απώλεια της ζωής. Είναι η άρνηση της χάριτος, των δωρεών του Θεού. Αλλά τι σημαίνει εν τέλει, ότι η αμαρτία μπορεί να είναι και καλό; με την έννοια ότι μπορεί να σε βοηθήσει διά της μετανοίας να βρεις την πραγματική αιτία που είσαι μακριά από τον Θεό όπως δηλαδή μία ασθένεια θανατηφόρος που δεν έχει συμπτώματα γίνεται επικίνδυνη και Μπορεί κανείς να τη θεραπεύσει εφόσον παρουσιάσει κάποια συμπτώματα για να τη δει να την εντοπίσει. Έτσι και με αυτή την έννοια η αμαρτία μπορεί να κάνει καλόνι στον άνθρωπο. Με την έννοια ότι η αμαρτία αποτελεί το σύμπτωμα του χωρισμού από τον Θεό. Η αμαρτία είναι ο τρόπος εκδήλωσης της απομάκρυσής μα από τον Θεό. Και μάλιστα ανάλογα με την αμαρτία και του συγκεκριμένου τρόπου που απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Έτσι ο άνθρωπος δια της πτώσεως παραπέμπεται εάν θελήσει στην πραγματική αιτία του προβλήματός του για να μπορέσει να θεραπεύσει. Για παράδειγμα. Λέγεται πως... Η πορνεία είναι αποτέλεσμα είτε της καινοδοξίας είτε της κατακρίσεως. Μορφές υπερηφάνειας. Η καινοδοξία γεννά την υπερηφάνεια και η υπερηφάνεια την κατάκριση κατά τον Άγιον Εισκλίμακος. Έτσι λοιπόν όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στο πάθος της φιλαυτίας και της περαιφανίας του. Συμβαίνουν κάποιες αμαρτίες που μπορεί να τις νιώσει πιο καλά στο πετσί του. Να τις συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος και να καταλάβει ότι δεν βαδίζει σωστά. Συντρίβεται, ταπεινώνεται. Εφόσον ασφαλώς έχει κάποια συνείδηση Αν ο άνθρωπος έχει σκληρήν τη συνείδησή του Και έχει αυληθεί τόσο πολύ που είναι αδιάφορος Είναι άλλη ιστορία αυτή Αν ο άνθρωπος όμως έχει ένα μέτρο Εσωτερικής αλήθειας Έχει ένα μέτρο Συνειδήσεως Και ψάχνει για την θεραπεία του Θα δει τα πράγματα σοβαρά Και η αμαρτία το σύμπτωμα αυτό που το συνειδητοποιεί πιο καλά τον θλίβει τον στενοχωρεί τον ταπεινώνει για να μπορέσει μετά να παραπεμφθεί μέσα στον εαυτό του και να δει τι συμβαίνει και να δει ότι η πραγματική αιτία η ρίζα της αμαρτής είναι η περηφάνεια και οδηγεί ο άνθρωπος γιατί το φάρμακο που θεραπεύει από την περηφάνεια αυτό που πολυμεί την υπερηφάνεια είναι η συντριβή, είναι η ταπείνωση είναι η φιλαδελφία είναι η λοιμοσύνη και μπορεί έτσι ο άνθρωπος με αυτό το κακό να θεραπεύσει τον εαυτόν του να μπει στη διαδικασία θεραπείας όπως έλεγε ο Γεροπαΐσιος η αμαρτία μας είναι η κοπριά μας αν την κρατήσουμε για τον εαυτό μας τη βάλουμε σε ένα σακουλάκι ποια η ωφέλεια θα σαπίσει θα βρωμήσει αν όμως αυτή την κοπριά μας τη βάλουμε στον κήπο θα καρποφορήσει το λουλούδι της μετανία. αυτό είναι και το μυστήριο της Εκκλησίας που παίρνει τα στραβά μας και τα μεταποιεί για να θελήσουμε σε δυνατότητες πνευματικής ανάπτυξη. στην Εκκλησία δεν συγχωρείται απλά το κακό και η αμαρτία, αλλά δίδονται δυνατότητε στο κακό και στην αμαρτία δια τη μετανία, δια τη συντριβή, τη να αποκτήσουμε προωθητική δύναμη και να πάμε πιο κοντά στου ανθρώπινου αδελφού μα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ο άνθρωπο που θέλει να βρει τρόπο να δικαιολογήσει τα πάθη του, δεν μπορεί να το κατενίσει ο που θέλει να βρει αφορμέ για να χαλαρώσει τη συνείδησή του, μπορεί να το κατονίσει ο άνθρωπος που έχει μία εντιμότητα που ψάχνει για την αλήθεια ψάχνει για τη ζωή γιατί ό,τι και να πει κανείς στον άνθρωπο για δεν έχει αγαθά, αγαθή να κρόασει θα τα πάρει όπως τον βολεύει Μ αυτή είναι λοιπόν και η άρνηση του Χριστού είναι καλύτερη από μία χλιαρότητα όπως είπε ο Χριστός μας γιατί ένα ο οποίος αρνείται κάποιον, κάποια σχέση σημαίνει υπολογίζει σε αυτή τη σχέση και μπορεί κάποτε αυτή η άρνηση ή καλύτερα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες αυτή η άρνηση να γίνει θέση παρά από τη μετριότητα της χλιαρότητός μας θα συνεχίσουμε αν θελήσει, αν δώσει και ο Θεός να δούμε αυτό το μυστήριο της μετανοίας πριν ξεκινήσουμε όμως είχαμε προγιασμένοι σήμερα και μου έκαναν εντύπωση κάποιες δύο ευχές μπορεί να τις δούμε γιατί η λατρεία της εκκλησίας μας είναι ένας ασφαλής δείκτης πνευματικής αγωγής μας δείχνει το μέτρο μας αποκαλύπτει μια στάση ζωής γνησίαν όπως την θέλει ο Θεός η προγιασμένη Θεία Λειτουργία για όσους δεν γνωρίζουν είναι μια όπως λέει και η λέξη προτετελεσμένη Λειτουργία δηλαδή η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος πένθους χαροποιού πένθους βεβαίως αλλά πένθους πένθους για τις αμαρτίες μας ενός προσωπικού εντονότερου αγώνος Μετάνειας. και επειδή είναι περίοδος πένθους δεν γίνεται θεία λειτουργία εκτός από Σαββάτο και Κυριακή που το Σαββάτο και Κυριακή είναι έξω από την Σαρακοστή γι' αυτό λέμε Σαρακοστή αν τις αφαιρέσουμε αυτές τι εβδομάδες παρεβάλλονται είναι 40 ημέρες λοιπόν και την περίοδο τη εβδομάδας της Σαρακοστής δεν τελείται θεία λειτουργία ολοκληρωμένη όπως είναι του Μεγάλου βασίλειο και του Άγιο Χριστόμου γιατί η Θεία Λειτουργία είναι το αναστάσιμο γεγονός. Σε περίοδο πένθους δεν μπορούμε κάτι τέτοιο να κάνουμε. Επειδή όμως αναγνωρίζουμε και παραδεχόμαστε ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει αγώνα. Ούτε και να πενθεί συμπορεί χωρί τη χάρη του Χριστού. Γι' αυτό λέμε να κάνω αγώνα. Αλλά πως θα περάσω μια εβδομάδα χωρί να τον Χριστό. Δεν μπορεί επομένω να κάνει πνευματική άσκηση, αν δεν ποθεί να κοινωνεί τον Χριστό. Γι' αυτό για να μα βοηθήσει η Εκκλησία και να μα ενισχύσει αυτή η προσπάθεια και σε αυτή την άσκηση, γιατί περιεχόμενο τη άσκησή τη δεν είναι η ηθική μα τελείωση, περιεχόμενο τη άσκησή μα είναι η συνάντηση με τον Χριστό. Γι' αυτό όλη η άσκηση που κάνουμε είναι να απεκδηθούμε την δική μα δύναμη και να δεθούμε τη χάρη του Θεού να απορρίψουμε τη φιλαυτία μας και να λάβουμε την χάρη του Θεού και τη δόξα του έτσι λοιπόν για να κοινωνήσουν οι πιστοί ετοιμάζουμε από πριν τη Θεία Λειτουργία, την Κυριακή ο ιερέας μαζί με τον αμνό το σώμα που βγάζει για τη Θεία Λειτουργία τις ημέρες εκείνες βγάζει και άλλους αμνούς ανάλογα με τις λειτουργίες που έχει να κάνει τη βδομάδα αυτή και αγιάζεται ο άρτος το σώμα και το αίμα του Χριστού εμβάπτεται το, ο άρτος μέσα στο ποτήριο στο αίμα του Κυρίου μας και φυλάσσεται το στο αρθοφόριο και όταν θα έρθει η ώρα να γίνει η θεαλειτουργία διαβάζουμε τον προγιασμένο δώρο που δεν είναι, είπαμε είναι τελεσμένη η δηλητουργία από την Κυριακή διαβάζουμε κάποιους, κάποιους, ε, κάποια αναγνώσματα κυρίω από το ψαλτήρι κάποιους ύμνους που αναφέρονται στον Άγιο τη επομένης ημέρα που εορτάζεται εφόσον είναι σπερινό. Και κάποιους ύμνους από το Τριώδιο. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι και όλες αυτές οι ευχές αναφέρονται στο γεγονός της Θείας Μεταλήψεως. Κυρίως για να προετοιμαστούν οι πριστοί να κοινωνήσουν το σώμα και το ώμα του Χριστού. Για να ενισχυθούν σε αυτή την πνευματική προσπάθεια. Γιατί η αρχή και το τέλος και το περιεχόμενο αυτής της προσπάθειας είναι το σώμα του Χριστού μας. Είναι ο Χριστός. Να δούμε λοιπόν στην θηλυκτήρια αυτές τι δύο ευχέ πριν να ξεκινήσει ο χειρουργικό ύμνο όταν θα το σώμα του κυρίου μας θα εισοδεύσει με μυστικών και ήσυχων τρόπο από την ιερό και για να επανέλθει ξανά από την προσκομιδή για να πάει δια του κυρίου ο Ναού στην Αγία Τράπεζα ξανά. Διαβάζουμε αυτές τι δύο ευχέ. Να δούμε τι λένε αυτέ τι Ο Θεός ο Μέγας και Ενετός ο Θεός, ο μεγάλος και αυτός που είναι δοξασμένος ο το του Χριστού σου θανάτω εις αυθαρσίες ημάς εκ φθοράς μεταστήσας αυτός που με τον ζωπιόν θάνατον του Χριστού μας μας οδήγησε από τη φθορά στην αυθαρσία η Θεία Λειτουργία σου πλάθη ήθο. τι σημαίνει αυτό το πράγμα ότι όλη η σωτηρία μας η αυθαρσία μας, η εμπειρία της Ανάστασης, οφείλεται στον ζωποιόν θάνατον του Χριστού. Δεν υπόθεση το δικό μας δυνατοτήτων. Χρεοκόπησε η ανθρώπινη προσπάθεια. Και πριν και τώρα και μετά. Είναι χρεοκοπημένη η ανθρώπινη προσπάθεια. Είναι ανέφικτο στον άνθρωπο να ανέβει στον Θεό. Οφείλει ο Θεός να κατέβει στον άνθρωπο για να επιτευχθεί η σωτηρία του ανθρώπου. Τι λαμβάνουμε από αυτό το πράγμα Ότι δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας Αυτό δεν είναι μια θεολογική βέντα Να τη συζητούμε στο, στο σαλόνι και να λέμε τι ωραία που το είπαμε Και τι ωραία ιδέα είναι Αυτό διαμορφώνει μέσα μας ζωή Στάση ζωής Ότι δεν μπορούμε να σωθούμε τις δικές μας δυνάμεις Τελεία και παύλα Αυτό ισχύει σε όλη την πορεία της ζωής μας όχι μόνο στην με στα θάνατο mas αλλά και τώρα δεν μπορούμε να κατορθώσουμε το ελάχιστο μόνο με τις δικέ μας δυνάμεις Δεν μπορούμε να σωσουμε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να σωσουμε την οικογένειά μας δεν μπορούμε να σωσουμε τις σχέσεις μας δεν μπορούμε να σωσουμε και τα απλά καθημερινά πράγματα ακόμα και τη δουλειά μας με τις δικές μας δυνάμεις ξεκινάσε αυτή την πνευματική ασφαλώς βάση ότι δεν μετατίθεται ο άνθρωπος απ' την φθορά στην αφαρσία, παρά μόνο με τη ζωπιών έπρωση του Χριστού μας αλλά αυτό οδηγεί και παραπέρα σαν στάση ζωής χωρίς εμού οδύναστε πίνω δεν εάν μη κύριος η οίκων εισμάτινε κοπία στις οικοδομούντες αυτό πρέπει να ασκηθούμε σε αυτή τη συνείδηση γιατί ανάλογα το τι συνείδηση δημορφώνουμε μέσα μα, αυτό βγαίνει και στι πράξει μα. Ένα άνθρωπο που είναι συνειδητοποιημένο σε αυτή την αλήθεια, που λέει Χωρί εμού δίναστε πίνου δεν, και αν μη κύριος οικοδομήσει εικονιστικά την γνωρίζει το μέτρον του ότι δεν μπορεί να κάνει χωρί τη χάρη του Θεού. Ένα τέτοιο άνθρωπο είναι, είναι τόσο αφελή εφόσον το συνειδητοποιεί αυτό να κατακρίνει των το άνθρωπών του να μην είναι ποιηκής προς το συνάνθρωπού του αφού ξέρει το όριο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων να επέρεσαι αντί του αδελφού σου εάν κατόρθωσες κάτι μόνος σου λέει ο Άγιος Χριστός όμως κάπου το μόνο που κατορθώ ποιο είναι το κατόρθωμα του ανθρώπου όσα κατόρθωσε πριν τη γέννησή του δηλαδή τίποτα και η γέννησή μας είναι του Θεού και ότι έχουμε του Θεού τι καταρθώσαμε όσα είναι πριν τη γέννησή μα. Δηλαδή τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί. Αυτό να το καταλάβουμε Εάν το καταλάβουμε έτσι βαθιά μέσα στο κύτταρό μας Και γίνει η συνείδησή μας Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε Δεν μπορούμε να ελέγξουμε Κανέναν Άλλο ηθος βγαίνει από τη ζωή μας Λοιπόν Ο το ζωοποιό του Χριστού σου θανάτου, η Ημάς εκθοράζουμε τα στή σας Δηλαδή εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε καλοί άνθρωποι αθάνατοι τι θέλουμε να γίνουμε. Δεν θέλουμε απλώς ο Χριστός να μας κάνει καλύτερους. Να γίνουμε κάποια αγιούδια. Αλλά να μας μεταστήσει από την αφθορά στην αυθασία. Να μας δώσει αυτόν τον λόγο ζωή. ζωής. Συ πάσας ημών τα σεσθήσεις της εμπαθούς νεκρόσεως ελευθέρωσον. Εσύ λοιπόν που μας με την ζωποιόσουν έκρωση μας μετέφερες από την αυθαρσία από την φθορά εις την αυθαρσία εσύ λοιπόν όλες μας τις αισθήσει, οι οποίες ενεκρόθησαν εξαιτία των παθών μας ελευθέρωσέτες δηλαδή δεν μπορώ μόνο μου δεν μπορώ μόνο να ξεπεράσω τα πάθη μου ασφαλώς όχι και το ζητώ από τον Χριστό να μου το κάνει νά πώ συνδέεται η προσευχή με τη μετάνοια ή μάλλον να ότι η μετάνοια είναι προσευχή και η προσευχή είναι μετάνοια η προσευχή είναι μετάνοια στην αληθινή της διάσταση και η μετάνοια είναι προσευχή είναι κατάσταση προσευχής είναι κατάσταση αναφοράς προς τον Χριστό όταν ο άνθρωπος συμπιέζεται να κατορθώσει κάτι και πω από πέρσι câτὰ τι τὴ εἰλλάдо τα ἔκανα δεν τῆ να κάνω. Αυτό τι σημαίνει τελικά Ότι δεν τα καταφέραμε Μα εσύ μπορείς να κάνεις τίποτα Μόνος με τις δικές σου δυνάμεις Μόνο εφόσον συνειδητοποιείς αυτή την πραγματικότητα Ότι Μόνο ο Χριστός να έρθει Και να ελευθερώσει Τις εχμάλωτες αισθήσει μας Από την έκρωση Την εμπαθή Κάτι μπορεί να γίνει Τότε καρποφορεί και προσευχή. Εάν όμω πιστέψω ότι με τις δικές μου δυνάμεις μόνο θα κάνω κάτι πάντοτε θα ταλαιπωρούμε θα κλαίγομαι θα με για τις αποτυχίες μου για τις αδυναμίες μου και θα καταθλίβομαι Λοιπόν διαπιστώνουμε ότι έχουμε φθορά, διαπιστώνουμε ότι είμαστε μέσα στα πάθη διαπιστώνουμε ότι είναι εχμάλωτος οι μας μέσα στην έκρωσή του. και λέμε Συ «Σι πάσα αισθήσεις τις εμπαθούς νεκρόσιος ελευθέρωσων πως πως μπορεί να ζωντανέψει αυτό αγαθών ταύτες στις α, στις ηγεμόνα των τον λογισμών σας δηλαδή για, για να μπορέσουν οι αισθήσει να νορθωθούν να, να θεραπευτούν να ελευθερωθούν πως γίνεται αυτό εσύ λοιπόν βάλε μας μέσα στις αισθήσεις κυρίαρχων ηγεμόναν τον αγαθό λογισμό Η θεραπεία Δεν είναι μια μηχανιστική πράξη Αλλά μια λογική πράξη Χρειάζεται λοιπόν Να εγκαθιδρυθεί Επιστάτης Στις αισθήσεις μας Ο αγαθός λογισμός Ο αγαθός λόγος Δηλαδή ο λόγος του Θεού Αγαθών ταύτες Στις αισθήσεις Ηγεμόναν τον έδευε ο λογισμό Επιστήσας Πρέπει λοιπόν να γεννηθεί στην καρδιά μας ο Λόγος του Θεού που να κυριαρχήσει, να μας αναπαύσει, να μας ελευθερώσει. Να ξέρουμε δηλαδή για ποιο λόγο να αγωνιζόμαστε. Και αυτός ο Λόγος να ηγεμονεύει στην ζωή μας. Γιατί ο άνθρωπος οδηγείται της απάθεια, γιατί έχει άλλους ηγεμόνες που τον κυριαρχούν και ηγεμονεύουν τη ελευθερία του και των αισθήσεών του. Είναι ο μεταπτωτικός Λόγος ο λόγο ο εμπαθή, ο λόγο ο σαρκικός. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από τα πάθη του, πρέπει να φωτιστεί η ψυχή του από το λόγο του Θεού και να πιστεύει σε αυτό το λόγο ότι δι' αυτού του λόγου υπάρχει ζωή και χαρά. Ότι αυτό ο λόγο είναι η ζωή και η χαρά του. Αλλιώ παιδεύεται να κάνει αυτό που λέει η Εκκλησία, συμπιέζεται, ταλαιπωρείται για να μην έχει ενοχέ, αλλά άλλο ποθεί το σαρκικό λογισμό ο άνθρωπο. Πώ θα ο λογισμό όταν η γεμονεύσει Τη ελευθερία του, ένα άλλο λογισμό. Αλλά αυτό ο λογισμό θα είναι πράξη ελευθερία, συνειδη, συνειδητή πράξη ελευθερία, που θα καταλάβει ότι εδώ είναι η χαρά, εδώ είναι η ζωή. Αυτό ο αγαθό λογισμό μόνο μπορεί να κυριαρχήσει. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει ο αγαθό λογισμό, επειδή εγώ τον τραβώ στο μυαλό μου και έρχεται επειδή το διάβασα στη γραφή. Ο Θεό θέλει πρέπει να μου τον βάλει με στην καρδιά. Λοιπόν, δεν διορθώνει την καρδιά μου και δεν θεραπεύει το λογισμό μου γιατί διάβασα βιβλία. Θεραπεύεται αν τον βάλει ο Χριστό στην καρδιά μου. Για να μου τον βάλει πια το ζητήσω. Δεν σώζομαι αν διαβάζω. όσο αν προσεύχομαι. Ή μάλλον σώζομαι όταν προσεύχομαι και διαβάζω, διαβάζω και προσεύχομαι. Δηλαδή, τι σημαίνει, γιατί η μαλλον μου οταν προσευχομαι και διαβαζω διαβαζω Γιατί η προσευχή δίνει ότι δεν είναι δική μου υπόθεση η, η θεραπεία μου. Δική μου ευθύνη ευθυνη να θέλω που εκφράζεται με την προσευχή και η αλλίωσή μου είναι υπόθεση τη χάριτο. Για να εμπιστευτώ αυτόν τον λόγο, ότι είναι η χαρά μου, ότι είναι η ζωή μου, δεν έχετε διαμαγεία. Δεν μπορώ να υποβάλω να ευθυποβάλω τον εαυτό μου ότι αυτό είναι η ζωή. Αν δεν γεννηθεί άλλο θένο άνθρωπο, αν δεν έρθει χάρη του θένο να του μαρτυρήσει ότι εδώ είναι η ζωή και εδώ είναι θάνατο. Μέχρι τώρα τι πιστεύουμε, ότι η ζωή είναι ο αρχικό λογισμό. Δεν πιστέψαμε ακόμα ότι ο λόγο αυτή είναι ζωή. Και ταλαιπωρούμεθα. Γι' αυτό έχουμε άλλον ηγεμόνα μέσα μα. Εγκρατευόμαστε ένα μήνα, δύο μήνε μετά πάλι στην αμαρτία γιατί τι συμβαίνει γιατί είμαι θανεγκρατής γιατί έχουμε, είμα, έχουμε θερμή φύση και δεν μπορούμε είναι γιατί δεν πιστέψαμε σε αυτό το λόγο του Θεού και η προσευχή είναι αυτό να ελκύσουμε αυτό το λόγο μέσα μας να καταλάβουμε τις δυνατότητές μας και να καταφύγουμε στην προσευχή και τι λέει μετά και οφθαλμός με εφόσο λοιπόν θα έρθει ο λόγος του Θεού και θα κυριαρχήσει, πως αυτό θα εκφραστεί στα μέλη μας στο σώμα μας Δεν υπάρχει χωρισμό ψυχής και σώματος Ενναίος είναι ο άνθρωπος Και τα μέλη του σώματος του Καθρεφτίζουν και τις πνευματικές εμπειρίες Πως γίνεται αυτό το πράγμα Και ο θαλμός μεν απέστο παντός πονηρού βλέμματος Και ο μου, το θαλμός μου Τα μάτια να φύγουν από κάθε πονηρή όραση Αυτό όμω πως θα γίνει πάλι Όχι γιατί κοιτά από εδώ από εκεί Δεν βλέπω τίποτα και σκουτουφλάσω τέλος αλλά και ότι ήρθε ένα λόγος του Θεού που μου δίνει χαρά και τον πιστεύω ότι αυτή είναι η ζωή μου. Και πώς καθρευτείς τα μάτια μου είναι καθαρά. τις αγαθεί πάντα αγαθά. Απομακρύνεται από πονηρούες οράσεις όχι γιατί δεν βλέπει τις όμορφε γυναίκες αλλά γιατί τις όμορφε γυναίκες δεν τις βλέπει πονηρά. Αυτό σημαίνει καθαρότητα της όρασης. Ακοή δε λόγης αργής ανεπίβατος. Η ακοή να είναι ελεύθεροι από αργολογίε. Μα ακούμε χίλια δυο πράγματα, δεν μα αγγίζουν. Τα ακούμε και δεν τα ακούμε. Δεν τα κυνηγούμε να τα ακούσουμε. Δεν έχουμε την περιέργεια να ακούσουμε χαζουμάρε. Η δε γλώσσα, και αυτό γιατί πιέζουμε τον εαυτό μα να το κάνει. Όταν είναι χάρη στο Θεού, βλέπουμε ότι είναι ξένο και φεύγει μόνο του. Δεν ανεχόμαστε σε αυτιά που έγιναν χριστό. Κοινωνούμε το χριστό, τι σημαίνει. Έρχε Χριστός στην καρδιά μου, έρχε και στο σώμα μου. Και το σώμα μου είναι Χριστός και το κεφάλι μου είναι Χριστός και τα πόδια μου είναι Χριστός και το αυτοί μου είναι Χριστός. Δεν επιτρέπω λοιπόν να προσβάλλω το Χριστό ακούγοντας ανόητα πράγματα. Η δε γλώσσα καθαρευέει το ρημά των απρεπών και η γλώσσα μου προσέχει τα λόγια. Άγνησον ημών τα χείλη ενώντα σε Κύριε να καθαρίσει, να αγνίσει των λόγων μας τα χείλη μας, την πηγή του λόγου τα σχήραση μόνου πίσω, το μεν φαύλουν να απέχεστε πράξεων. Τα χέρια μα να αποφύγουν τι φαύλε πράξει. Ενεργεί δε μόνο τα σύββάρεστα, να ενεργούμε μόνο αυτά που είναι αρεστά σε σένα. Πάντα ημών τα μέλη, τα μέλη και τη διάνοια τη σύ κατασφαλιζόμενο χάρητη. Όλα τα μέλη μα και η διάνοια να κατασφαλιστεί, να αγιάσει, να διαφυλαχθεί με στη χάρη του Θεού. Βλέπουμε και εδώ ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο τη ενότητα τη ανθρωπίνη φύσεω, τη ψυχή και του σώματο. Που ο Χριστό σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου καθρεφτίζεται. Και αυτή η αλλίωση είναι η υπόθεση τη χάρη του Θεού. Αλλά αυτή η χάρη του δεν εκβιάζει τον άνθρωπο για να έρθει. Μάλλον την εκβιάζομαι να έρθει. Και αυτό ο εκβιασμό είναι για τη προσευχή και τη μετανία. Δεν μπορεί κάποιο να ισχυρίζεται ότι δεν είναι για μένα αυτά τα πράγματα. Γιατί θα δούμε σε πολλά σημεία τον πατέρα μα που είχαν αυτέ τι εμπειρίε, δεν είναι υπόθεση. Κατυχητικών. δεν είναι υπόθεση χρόνων μέσα στην πνευματική ζωή είναι υπόθεση διαθέσεως που αυτό μπορεί να γίνει σε μια στιγμή θα δούμε ένα κείμενο του Χριστωστό πώ το περιγράφει αρκεί εμεί να γίνει ένα κρίκ να γίνει μια, μια απόφαση να πάρουμε μέσα μας και να μην τώρα στρεφόμαστε εκεί και είναι όλα εύκολα τότε εφόσον έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις να δούμε στη συνέχεια η επόμενη ευχή τι λέει Δέσποτα Άγιε δεν, τειρά, δεν μιλάμε, δεν αναφέρουμε για αφηρε, Η θεία λειτουργία είναι προσωπικό γεγονό. Δεν μιλάμε αόριστα, δεν κάνουμε κηρύγματα για τον Θεό. Αυτή είναι η διαφορά. Εμεί τώρα μπορούμε να κάνουμε κήρυγμα, υποστήριξε. Μιλούμε για τον Θεό. Εκεί μιλούμε ει τον Θεό. Δεν, του λέμε, δεν μιλούμε για τον Θεό. Μιλούμε, τον έχουμε απέναντί μα. Είναι οραστή μα. Τα λέμε. Κάνουμε, κάνουμε έρωτα μαζί του. Πρέπει να έχουμε αυτή τη συνείδηση. Αυτή είναι η θεία λειτουργία. Ένα άνθρωπο. Που ζει τη θεία Λουτουργία, έτσι, έχει μάθει και τον έρωτα. Και τον ανθρώπινο έρωτα, αν ξέρει. Γιατί η ποιότητα του ανθρώπινου έρωτα κρίνεται από αυτά τα πράγματα, από αυτή τη γνώση. Λοιπόν, δεν μπορεί να λε τον Χριστό δέσποτα άγιε, υπεράγαφε, να του λες τόσο όμορφα λόγια και να μην μπορεί να πει τα ίδια στη γυναίκα σου ή στον άντρα σου. Μόνο ένα άνθρωπο που μιλάει έτσι στον Θεό μπορεί να μιλήσει, να μιλήσει έτσι γλυκά. Αγαπητικά και στους συντροφό του. Αν όμως είναι χριστιανός του καθήκοντος, θα είναι στενόκαρδος και με τον σύντροφών του. Αν είναι όμως χριστιανός τις Θείας Λειτουργίας, τις Θείας ευχαριστίες άλλο φρόνημα θα βγάλει και στη ζωή του παντού. Δες ποτάγιε, υπεράγαθε, σε, συγκετεύουμε πάρα πολύ σφοδρά. Δισοπού, όχι απλώς συγκετεύουμε, δισοπούμεν. Δηλαδή, με, σφοδρό, με σφοδρόν τρόπο τον παρακαλούμε. Τι σημαίνει αυτό. Για να μπορέσει με σφοδρόν τρόπο να παρακαλέσει κάποιον, έχει κατασυντριφτεί. Και συντριφτεί τι, ο δέσποτα ο Άγιο, ο υπεράγαθος Λοιπόν, όταν έχει απέναντι σου ένα δέσποτα, που είναι ο κύριο όλη τη οικουμένη, που δεν έχει αρχή το τέλο η ύπαρξή του, και είναι άναρχο και είναι τα πάντα, και είναι η πηγή τη ζωή. Και στολμάς και του μιλάς και να απέναντί σου και καταδέχεται ο ίδιος την είναι χαρά του να του, να σου μιλά, να, να του μιλάς Τότε τι λέει, σε Με σφοδρόν τρόπος σε κετεύουμε Δηλαδή διαλύεται η ύπαρξή μας να σε παρακαλούμε Πέφτουμε στα πόδια σου Και τι λέμε Και πώς πέφτουμε, τι θάρρος Με το θράσος ότι είσαι πλούσιο εν ελέη τον εν ελέη πλούσιο αυτό που είσαι πλούσιο έλεο. Λοιπόν, ποιο χριστιανό ακούει αυτά τα λόγια και δεν, μπορεί με, και, και δεν μπορεί μετά τη θεία λειτουργία στον κόσμο που είναι εκτό εκκλησία να μεταφέρει το μήνυμα τη Ελπίω και του Θείου Ελέου. Πώ μπορεί να συμμετέχει στη θεία λειτουργία που δεν είναι απλώ κοινωνή. Ακού και αυτόν τον λόγο. Δεν είναι παράλογη η λατρεία μα, είναι λογική λατρεία μα. Και ακούς αυτόν τον λόγο και σου λέει είναι πλούσια σε ένα λίγο Θεό. Και σου λέει είναι υπεράγαθο και το λε, μελά απέναντί του. Πώ μπορεί και βγαίνει έξω από την εκκλησία και είσαι σκληρό με του ανθρώπου. Πώ βγαίνει εκτό εκκλησία και συναντά κοσμικού ανθρώπου και δεν του δίνει ελπίδα ο Θεό μα αγαπά. Και δεν του μεταφέρει αυτή την ευωδία ότι υπάρχει ελπίδα στον κόσμο. Και ελπίδα δεν είναι, αυτός μας, είναι αυτός ο αυτό μα, είναι αυτό ο υπεράγαθο. Ο πουλούσε ενελέη. Μεταφέρουμε στη ζωή μα, ή στον εαυτό μα καταρχήν, στην οικογένειά μα και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο μα. Μεταφέρουμε αυτή την ελπίδα ότι ο Θεό είναι πλούσιο, ενελέει, το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Ή λέμε σαν χλαμάρε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να πιστεύω, να του λέω ότι είσαι πλούσιο, ενελέει, και εγώ να κάνω το πρόγραμμά μου. Και να στηρίζουμε στο μυαλό μου. Να στηρίζουμε στις δυνατότητέ μου. Να στηρίζουμε στα άνθη μου. Ήλαιον γενέστε η μήν τη και αξίωση μα να γίνει ήλαιο, να έχει ελεημοσύνη σε εμά του Αμαρτωλού. Και αξίωση μα ποιείσαι, δεν γίνομαστε άξιοι από μόνοι μα. Λέει κάποιο, Πάτερ έχω σου πριν τη θεία κοινωνία, ότι δεν είμαι άξιο να κοινωνήσω. Ε, λέει δηλαδή, περίμενα να είσαι άξιο, τότε τι να σε κάνει ο Χριστό, Γιατί να τον κοινωνήσει τον Χριστό αφού είσαι άξιο, αφού αυτό μα καθιστά αξίου. Δεν γίνομαστε άξιοι και παίρνουμε το βραβείο, το σώμα και το αίμα του. Είμαι θαρροστιάριδες ανάξι και κοινωνούμε για να γίνουμε άξιοι Τι λέμε στην Θεία Λειτουργία Λέμε Τα Άγια Της Αγίες όταν υψώνει πριν, την, πριν το κοινωνικό υψώνει η αιρέας, Το σώμα του Χριστου και λέει Τα Άγια της Αγίας δηλαδή Προσέξτε καλά άνθρωποι Ότι τα Άγια αυτά είναι για τους Αγίους Μας το λέει αυτό Το λέει ο αιρέας, Και απαντάει ο λαός Α, και ποιο είναι Άγιο, ει Άγιο, ει Κύριε, ει Χριστό. Ένα είναι ο Άγιο. Και μεταλαμβάνοντα τη δική του αγιότητα γινόμαστε Άγιοι. Δεν μεταλαμβάνουμε τη δική μα άσκηση και γινόμαστε Άγιοι. Δεν μεταλαμβάνουμε τη δική μα αρετή και γινόμαστε Άγιοι. Μεταλαμβάνουμε τη δική του αγιότητα και γινόμαστε Άγιοι. Και η αρετή μας υπάρχει για να μην εμποδίζει αυτή τη μετάλλευση τη Αγειότητό του. Δεν είναι η αιτία τη Αγειότητά μα η αρετή η αρετή είναι η προσπάθεια να πάψουμε να εμποδίζουμε αυτήν την θεία μετά της του Θεού για να γίνουμε και εμείς άγιοι αξίωση μας ποιήσε τι να ποιήσε της υποδοχής του μονογεννού σου Υιού και Θεού ημών του βασιλείου της δόξης τι όμορφαλη της υποδοχής η ζωή μας τι είναι είναι μια προσμονή αυτής τη υποδοχής είναι μια υποδοχή του Χριστού όταν θα υποδεχθεί κάποιο σημαντικό πρόσωπο, καθαρίζει και το σπίτι σου. προσέχεις τον εαυτό σου, Λούζε, σε τα καλά σου ρούχα. Υποδοχή κάμνομε. Η θεία λειτουργεί. Είναι μία υποδοχή του Χριστού. Και πριν να γίνουμε άξιοι, δέστε τι γίνεται τώρα. Παρακαλούμε αυτόν που θα έρθει να μα υπο, υποδεχθούμε. Τι να κάνει, να μα ετοιμάσει γιατί δεν μπορούμε μόνοι μα να μα κάνει άξιο για να του υποδεχθούμε. Όλο αυτό, δεν τα κάνει όλα. Αυτό είναι η χαρά μα που θα υποδεχθούμε. Του το ζητούμε. Είμαστε ανάξιοι. Δεν μπορούμε να γίνουμε άξιοι. Και ζητούμε αυτό να, αυτός να μας κάνει άξιους για να τον υποδεχθούμε. Υποδοχή του Μονογενού Σου και Θυμών του Βασιλείου τη Δόξης. Αυτός λοιπόν είναι αυτό είναι το περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας. Είναι ο Χριστός ανάμεσά μας. Ο Χριστός με θυμών. Αυτός είναι ο λόγος της πνευματικής ζωής Αυτός είναι ο λόγος της ασκήσεως Αυτός είναι η αφορμή της χαράς μας Είναι το πρόσωπο του έρωτός μας Είναι η αιτία της ζωής Αυτός είναι που μας μεταποιεί και μας οδηγεί στην αυθαρσία Αυτός είναι που ζωποιεί τα πάντα Και τον υποδεχόμαστε Όλη δηλαδή η προσπάθειά μας και η αγώνας μας είναι να, να δημιουργήσουμε υποδοχή, υποδοχή του ηγαπημένου Ιδούγαρ το άχραντο αυτού σώμα και το ζωπιόν αίμα κατά την παρούσαν ώρα πορευόμενα, όχι κάποτε ο ίδιο ο μυστικό δείπνο. το ίδιο το σώμα του Χριστού που, ήταν, που μετέλευαν οι Απόστολοι που κυκλοφόρησαν ανάμεσά τους είναι το σώμα και το είναι αυτήν υποδοχή του Χριστού είναι ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος όχι κάποτε αλλά την παρούσα ώρα. το μυστήριο του Θεού είναι το μυστήριο του παρόντος χρόνου δεν είναι ιστορικό γεγονός είναι ένα πνευματικό γεγονός που το ζούμε τώρα ε, εδώ και τώρα νυν καιρός εφπρόσδεκτος νυν καιρός σωτηρίας ο χρόνος του μυστήριου ο χρόνος του παρόντος λοιπόν κατά την παρούσαoba ότι πορευόμενα εισέρχονται τη μυστική τάφτη σε τραπέζι και έρχονται να τοποθετηθούν, τοποθετηθούν σε αυτή τη μυστική τράπεζα πως υπό στρατιά στρατιάς ουρανίου αοράτος δορυφορούμενα από πολλού αγγέλους «Ον τη μετάλληψη του σώματος και αίματος, του Χριστού ακατάκριτον ή μην δόρισε» να μα το δορύσει ακατάκριτα Δεν, να, μην, να μην πιστεύουμε ποτέ ότι είμαστε έτοιμοι είναι πάντα μια προετοιμασία και ζητούμε από τον Χριστό και έτσι να νομίζουμε πως είμαστε τελείως εντάξει πάλι να του ζητήσουμε να κοινωνήσουμε με τέτοιο τρόπο που να μην φέρει κατάκριση στην ψυχή μας ή να δι' αυτόν ώστε δι' αυτόν, δηλαδή του σώματος και δι' του Χριστού το της διανοίας όμα καταβγαζόμενη τα μάτια της διάνοιάς μα, τα μάτια της ψυχής μας να φωτιστούν να πως φωτίζεται ο άνθρωπος, δεν φωτίζεται με τη σκέψη του, φωτίζεται με το σώμα του Χριστού. Η σκέψη σου θα σου φέρει μια αναλυτική δυνατότητα, αλλά φωτισμό ψυχής δεν θα σου φέρει. Ο Χριστός θα σου φέρει φωτισμό ψυχής. Τους έλεγε ο Χριστός στους μαθητές διάφορα πράγματα, δεν καταλάβαινα. Περπατούσε ανάμεσά του. Τι λέει, ήταν ο Λουκάς και ο Κλεόπα μετά την ανάσταση του Χριστού και περπατούσε ο Χριστό ανάμεσά του. Και του έλεγε, του να κάνει κουβέντα για τον ίδιο, για τον εαυτό του. Αυτοί δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Χριστό. Εναιτέρα μορφή ήταν ο Χριστό. Και περπατούσε ανάμεσά του. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό, η ευαγγελική περικοπή είναι πολύ σημαντική να την έχουμε υπόψη μα. Και περπατούσε ο Λουκά και ο και έρχεται δίπλα του ο Χριστός Και τους πιάνε κουβέντα Και τους μιλάει για τα τα οποία είχαν συμβεί Τους έλεγε, τους διερμήνευε τις γραφές Και δεν καταλάβαινα Και έκανε ο Χριστός προσπίθηκε ότι πάει να φύγει μακριά για να τον καλέσουν να μείνουν απόψε μαζί τους Και μείνει ο Χριστός μαζί τους Και τότε τελεί Το μυστήριο Της Θείας Ευχαριστίας Και λέει Εγνώστη Αυτής ο Χριστός Εν τη κλάση του Άρτου τους έκανε κηρύγματα και δεν καταλάβαιναν. Ετέλεσε το μυστήριο της Ευχαριστίας, μετέλαβαν το σώμα του Χριστού και γνώστη εν την κλάση του άρθρωτο του Χρισός ανάμεσά τους. Και διενύχθησαν τότε οι οφθαλμοί αυτών τους συνιένε. Τότε ανοίχθηκα τα μάτια τους να καταλάβουν. Υπάρχει αυτή η κατανόηση του νου, υπάρχει μια σωτρική κατανόηση που καταβγάζει τον όλων άνθρωπον. Που πιάνει το βάθος των μυστηρίων του Λόγου του Θεού Με το μυαλό που πολλές φορές πιάνουμε την επιφάνεια, την επιδερμίδα και νομίζω το ξέρουμε Το βάθος των μυστηρίων του Λόγου του Θεού είναι μέσα στη χάρτη Θεού που γίνεται γνωστό Και μετά ο νους τον περιγράφει Αυτό που μας χαρίστηκε ο νους περιγρά... Οι Άγιοι πώς τα περιγράφανε Δεν περιγράφανε μέσα την εξυπνάδα του νου του. Περιγράφαν την αποκάλυψη που τους έδωσε ο Θεός μέσα στην καρδιά τους για να γίνουν αφορμέ και σε εμά να ενεργοποιήσουμε την πνευματική περιέργεια και αναζήτηση. Και όταν λέγει έγινε γνωστό, αντικράσει το άρθρο, άφαντο έγινε το επ' αυτόν. Έτσι λοιπόν, καταβγάζονται οι οφθαλμοί μα, έρχεται ο άνθρωπο σε κατάσταση φωτισμού μέσα από την θεία ευχαριστία, μέσα από τον Χριστών, μέσα από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτέ τώρα οι ευχέ δεν είναι άσχετε με τη μετάνοια. Για να έχεις τέτοιο ήθος πρέπει να έχεις μέσα σου συντριβή, πρέπει να έχεις τραφή και να αναφέρεις την ύπαρξή σου στον και αυτό είναι και η αιτία και το τέλος και το περιεχόμενο της μετανοίας Θέλετε κάτι σε αυτού να ρωτήσετε γιατί θα προχωρήσουμε μετά στα κείμενα το γη του μου περί μετανοίας ότι μόνο αυτό δεν μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά ότι πρέπει να έρθουμε τη χάση του Θεού για να μα βοηθήσει να σωθούμε. Κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται σε κάποια μέρη του κόσμου που ίσω δεν έχουν ακούσει τη ε, σχετική ορθοδοξία. Ε, σκέφτομαι τον εαυτό μου όσο η ώρα μιλούσα και φανταζόμουν ότι ζούσα σε ένα άλλο χωριό και ότι αυτή τη στιγμή θα ήμουν ίσω σε ένα άλλο καπιχητικό, μια άλλη θρησκεία. Ε, τι θα γίνει με αυτού του ανθρώπου, Δηλαδή είμαστε εμεί οι τυχεροί, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, γι' αυτό σα ρωτάω θα του οικονομήσει ο Θεός με τον τρόπο που ξέρει δεν θα τους αφήσει, θα του οικονομήσει και αυτούς ο Θεός ξέρει, ο πατέρας είναι mm -hmm. και αυτούς θα τους δώσει τον τρόπο της σωτηρίας mm -hmm. με έναν άλλο τρόπο mm -hmm. εμείς έχουμε όμως μεγαλύτερη ευθύνη εφόσον δεν μας δίνει σταγόνες αλλά μας δίνει χυμάρους ύδατος πνευματικού γι' αυτό είμαι θα περισσότερο υπεύθυνη ακρίνει τη διάθεσή μας και εξάλλου η, η χάρη θα ανταποκρίνει σύμφωνα με τη διάθεση του ανθρώπου δεν εκβιάζει τον άνθρωπο οπότε θα προσμετρήσει ο Χριστός τη διάθεση του ανθρώπου για να ανταποκριθεί η χάρη στη διάθεση του ανθρώπου και να του σώσει ο Χριστός Έχετε στα τον άγριο και του δημοσιοφθήσει όπω πάνε από το να που είναι τον και να το Και φυσικά του γιατί πλέον και τα του είναι μαζί Ee, και αυτό που με είναι ότι εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ τον του το πω έτσι. Και ακούω που τον εκφέρουν. που τον εκφέρουν όμω, πολλέ φορέ έρχονται σε πάρα πολλά κομπήματα, τα οποία φτιάχνουν συνέχεια στην πορεία. Και φτάνουν σε μια στιγμή όπου στην εκκλησία και να μην μπορώ να μπορώ όχι να συγκεντρωθώ. Εκμευρίζουν από τον λόγο που εκφέρουν, από την προσβολή που φέρνουν από την πραγματικότητα. Από ότι μια εικόνα ότι αυτή είναι που ξέρουν το καλό και εμεί όλοι έχουμε στις φλάκες. Και η αλήθεια είναι ότι έχω πεφύγει από τόσο και έχω είμαι σε διακλησία όταν δεν υπάρχει διακλησία. Γιατί εκεί νιώθω που μπορώ να και μπορώ να μην σκεδοχθώ. Και Mm. Ναι, κοιτάξτε πολλές φορές τα παιδιά παραπονούνται ότι για την ψυχική τους κατάσταση για την ψυχική τους δυσπραγία και ταλεπορία ευθύνονται οι γονείς και τις περισσότερες φορές έχουν δίκαιο αν υπάρχει ένας ικανός ψυχαναλυτής μπορεί όντως να βρει ότι οι αιτίες που πάσχουν τα παιδιά όταν περάσει η ηλικία του είναι οι αυτή η γνώση από μόνη όμως δεν λέει τίποτα και μάλιστα είναι και επικίνδυνη να την πιστέψουμε και ζήσουμε μέσα σε αυτό το παραμύθι γιατί θα ζήσουμε στην ανοριμότητα του να μην αναλάβουμε ποτέ εμείς την προσωπική μας ευθύνη ό,τι ήταν οι γονεί το κάνανε εγώ εδώ και τώρα τι κάνω όταν χρησιμοποιούμε τέτοια άλωθη μας καθιστούν εσαί εφήβους ανώριμους τα χρόνια περνούν και πρέπει κάποτε να σταματήσουμε να με το παρελθόν και με τους άλλους και να δούμε το προσωπικό μας ευθύνη τι κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να το μεταφέρουμε αυτό και στον πνευματικό τρόπο ζωής δηλαδή αν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε αλλά αν πάψουμε να κατακρίνουμε τους αγαπητού συναδέλφου, αν πάψουμε να νιώθουμε δυσφορία με τους ανθρώπους που είναι στην εκκλησία και έχουν αυτό το στυλ και τους αποδεχθούμε με αγάπη προσλέποντας πάρα πέρα και έχουμε αληθινή διάθεση και μόνο για αυτό το λόγο να είστε σίγουροι ότι ο Θεός θα γλυκάνει η καρδιά σας και θα σας ανοίξει άλλους πνευματικούς ορίζοντες που δεν φανταζόσασταν όσο όμως εμένουμε στην οριμότητα του ορθολογισμού μας Θέλοντα όλα να τα εξηγήσουμε, να τα δικαιώσουμε, να τα αναλύσουμε, αδικούμε την καρδιά μας να έχει μια άμεση καθαρή σχέση με τον Θεό. Γιατί εν διάφθητη περιπτώσει έχουν πολλούς ανθρώπους που ήταν μακριά από την Εκκλησία, μακριά από τον Χριστιανισμό, σε άλλα θρησκεύματα αναζήτησαν και βρήκαν και γίναν και Άγιοι. Αυτοί γιατί. Επομένω, είναι καλό να αποφεύγουμε να μένουμε σε αυτό το ανώριμο στάδιο Τη ζωή μα λέγοντα: Φταίει η μπαμπά, αυτή η μαμά, φταίει η γυναίκα, φταίει άντρα μου, φταίει η παπάδη, φταίει η δεσποντάδε. Εμεί ποτέ δεν έχουμε ευθύνη. Σίγουρα μα επηρεάζουν, αλλά είναι ανώριμο να καθόμαστε και να μένει μόνο σε αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε θετικά, να δούμε τι μπορούμε θετικότερο να κάνουμε για τον εαυτό μα και να προχωρήσουμε παραπέρα. Και νομίζω αυτέ τι δυνατότητε τι έχετε. Είστε έξυπνο άνθρωπο. Εφόσον καταλαβαίνετε αυτά, καταλαβαίνετε και αυτό που είπαμε. Αυτό που είπατε. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. με Ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα το Ιατζηματικό είναι ο Παίσιος, Και λέει ότι μία μέρα που έκανε πάρα πολλέ και είχε ξεχάσει πολλέ ώρε, όταν σκέφτηκε να βάλει μία ζώνη και να κάνει περισσότερες, του κόπηκαν τα πόδια και έπεσε στο. Όταν θέλησε δηλαδή να βάλει τη δική του τη, με τη δική του προσπάθεια, ας πούμε. Πέρα από τι αντοχέ του. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα όριά μα. Μα ξέρετε κοινιστή έχει αυτό το μέτρο. Η ασκητική νησία, που σημαίνει ένα μητρό καθόλου, α πούμε στον προγιασμένη, δεν δηλαδή είχαμε προδιασμένοι. 4 η ώρα, 6 η ώρα με 6. Σημαίνει ότι έπρεπε να μπορούμε η μέρα μη φάμε τίποτα. Μυστική ούτε νερό ούτε φαγητό. Αλλά για ποιο λόγο, για να πούμε στο Χριστό, χωρί φαγητό, μια μέρα δεν αντέξαμε. Αυτή είναι τα όριά μα. Και να το πούμε ότι δεν είναι αυτή η τροφή που θέλουμε, είναι η άλλη τροφή εσένα θέλουμε. Έτσι λοιπόν, και η άσκηση αποβλέπει στο να μαρτυρίζεις τον άνθρωπο της δυνατότητές του για να τι ότι είναι πεπερασμένοι στις δυνατότητες μας για να ζητήσουμε αυτή την άλλη δύναμη που δεν ξεπερνιέται τη χάρη του Θεού. Να δούμε, ναι. Εγώ έχω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε οι φίλοι μας που Βρέθηκα το καλοκαίρι σε ένα μοναστή στην Καρτινική, νομίζω, το Βερσενή, Είμαι και εγώ λοιπόν του ανθρώπου που έχω κάνει τον διόγκο του κοινό, τον μονοπάτι. Πρέπει να του πούμε: Μετά από αυτήν την λειτουργία, άκουσα τον εθνικό ύπνο και ένα κλίμα εθνικιστικό τρομερό, τόσο που αναδείχθησα από κάποιον συνάδελφό σα, δεν ξέρω θα το πω τώρα. Από κάποιον μοναχό, ε. δεν ξέρω τι νόημα έχει. Λοιπόν, το οποίο μετά χειροκρότησε, που ένθερμα είχε τον εθνικό ύπνο, Τηλοκρότηση και φύγαμε από εκεί Δεν ξέρω πόσο ευχαριστημένοι, αν ήταν όλοι. Εγώ πάντω έφυγα από τι Και έφυγα με αυτόν τον θυμό που είπε η φίλη μα εδώ. Και αναρωτήθηκα, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ηγέτε στην Εκκλησία, που κυρίζουν τον Όκουθρο, πώ αρνητικά μπορούν να επηρεάσουν έναν είδο ανθρώπου που ίσω δεν έχει το δικό μου τρόπο σκέψη, το δικό μα τρόπο σκέψη που ερχόμαστε εδώ. Εδώ πέρα βρίσκονται άνθρωποι που αναζητούν αυτό το πώ. Λοιπόν, και πώ μπορούμε να βλάψουμε μέσα από αυτό το κήρυγμα. Τι γιορτή ήταν, Δεν ήτανε καμία γιορτή. Ήτανε κατά καλό και δεν καμία Τι λειτουργία ήταν, Γι' αυτό έκανα μια απλή λειτουργία. Και μετά από εκεί περάσαμε. Σαββατό και Κυριακή ήταν. η λειτουργία. Να πω ελεύθερα την άποψή μου. Λοιπόν. Ήταν Κυριακή, μέρα κυρίου, που σήμερα έγινε θεία λειτουργία και ο Χριστό είχε δεχθεί ανάμεσά μα. Και είδαμε το φω του Χριστού. Είδαμε, ε, πώ λέει, είδαμε το φω του αληθινού. Ένα άνθρωπο που αληθινά λειτουργείται, βλέπει, καταβγάζει τα όματα τη καρδιά τόσο πολύ που δεν βλέπει τι έγινε. Α, βγάζουν αυτή λέει, και τίποτα άλλο. Αν ξέρει που ενοχλεί, με, ενοχλή, με ένα, τόσο πολύ, δεν είναι ότι θεία λειτουργία. Έγινε ένα θαυμαστό γεγονό, τεράστιο, και έγινε και μια ανοησία. Γιατί μένω σε αυτό το γεγονό. ικανοποιητικότατη είναι για μένα <Ρι> με την έννοια καταλάβετε το τι εννοώ γίνεται ένα τεράστιο θαύμα να σας πω, να σας πω έχουμε δίπλα μας έναν κουτσό που σηκώνεται όρθιος και περπατάει θαυμαστό τρόπο και έχουμε τη φα... δίπλα που χτερίζεται με ποιο θα ασχοληθούμε <Ρι> με ποιο θα ασχοληθούμε που θα μείνουμε το καταλάβατε αυτό αν μα συγκλονίζει το γεγονός ειστείας λειτουργίας και βλέπουμε το θαύμα του Χριστού δεν ενοχλούμε θα γίνει οτιδήποτε δίπλα μας μην θέλουμε να σώζουμε όλους τους ανθρώπους όλους τους θρησκευμάτων να σώσουμε λίγο τον εαυτό μας <Το μας πιάνει ένας ενθουσιασμό διανοητικός ιδιατό να σώσουμε όλους τους ανθρώπους όλους τους θρησκευμάτων και λέμε και αν, εδώ, και αν η γυγιά μου είχε ρόδες σαν καρουτσάκι <Το> Ας αφήσουμε αυτή την νοησία του αν και να δούμε απλά τα πράγματα <laughs> Δηλαδή μας πιάνει να ζήλος, ξέρετε, έχω, τι θέλω από πω με αυτό α, α, Όχι, να σας πω τι εννοώ, αυτό δεν κατηγορώ εσά. Τα λέμε με ποια ένταση γιατί έχω τις ενοχές ότι και εγώ τέτοιο είμαι Τι εννοώ με αυτό το πράγμα Έχουμε τις κεραίες του μυαλού μας τόσο εξελιγμένες και ε, ερεθισμένες στο να κρίνουμε με αυτό το πνεύμα τα πράγματα δηλαδή με τη σκέψη και την αγωγή του μυαλού που έχουμε λάβει την αγωγή από το γενοσημιό μας και δεν αφήνουμε την καρδιά μας με τον ίδιο ζήλο να εισπράξει το θαύμα της Θείας Λειτουργίας καταλάβατε το καταλάβατε αυτό Δηλαδή έχουμε να θαύμα, δηλαδή γιατί δεν έχουμε αυτό το ζήλο να βρούμε τον Χριστό, να τον συναντήσουμε, να δούμε τον Χριστό να κοινωνήσουμε τον Χριστό και κοινωνεί το μυαλό μας, τις, τις ιδέες μας, τις αντιλήψεις μας και ως έξω ενός νους αναλύει τα λάθη και τοποθετείται έναν τον λαθό Δεν με ενδιαφέρει Τώρα το απαντούμε σε αυτή τη θέση ε, Και εγώ έτσι θα λειτουργούσα σαν εσά, πιθανότατα σκεπτόμενος τώρα ήσυχα και παίζοντα το και δάσκαλος λέω αυτό το πράγμα, αυτή είναι η αλήθεια όμως, τι να κάνουμε Α, αυτό, μα γι' αυτό είναι η Θεία Λειτουργία μπράβο, έρχομαι στη Θεία Λειτουργία Γι' αυτό ακριβώ αυτό επιβεβαίωσε αυτό που λέμε. Ότι γι' αυτό τον λόγο δεν κάθομαι μόνο μου, κάθουμε στη θεία λειτουργία που δεν είμαστε όλοι ήδη που ο καθένα έχει την τρέλα του, την παλαδομάρα του και όλα αυτά συγχωρεί και τα έχετε χαιρόμαστε όλοι. Για να μπούμε σε ένα μέτρο ζωή και αγάπη και με το διαφορετικό και με τον παλαβό και τον Εθνικιστή και τον κομμουνιστή και όλου. Γι' αυτό υπάρχει η Λειτουργία ακριβώ γι' αυτό τον λόγο. Επειδή μα όλοι στραβή και όμω μα χωνεύει η θεία λειτουργία. Εμεί θέλουμε να τσαλάξουμε, ότι όλα είναι τακτοποιημένα, με τάξη να ικανοποιούν το μυαλό μα και να μα εντάξει. Μα αυτό ακριβώ είναι. Και ο μορφωμένο και ο αμόρφωτος. Και ο θεούσο και ο αλήτη. Και ο κομμουνιστή και ο φασίστα. Ε, αυτό είναι η διαλειτουργία, αυτό είναι ο Χριστό. Δεν μερίζεται, δεν κομματιάζεται. Δεν είναι για του έξυπνου, τους... δεν είναι για του λογικού, για του παλαβού. Αν είσαι θησια... λογικό, δεν είσαι για τον Χριστό. Αν είσαι παλαβό, ανάποδο, μπερδεμένο, γι' αυτόν είσαι. Και αν είσαι παλαβό και ανάποδο και μπερδεμένος Αν έχεις και τους παλαβούς και τους μπερδεμένους Όποια νίκη αυτή Όπως και αν εκφράσει η σύγχυση και το μπερδεμάτους Αν κι ο μόνος διότισες ικανός κάτσε στο γραφείο σου Κάτσε στο Χριστό σου και, στη γραφ... και, στην... και στην εικονίτσα σου Και πες τι ωραία Χριστόλου Πού είσαι εκεί είσαι και μπουλούκος Έτσι από αυτού. Και είναι μια χαρά Καταλάβατε είναι διαφορετικά τα πράγματα Ο Χριστός ο Χριστός ο, που, που, που το Χριστό το οποίο τον δέχεται ο το ταπεινός είναι ο, που είναι αναβασμένος στο σταυρό και είναι ασκητικός. Ο Χριστός του συστήματος του μα είναι αυτός ο Πουλούκος, τι να κάνουμε. Αυτός ο δυτικό Χριστός, αγιογραφημένο. Επαναλαμβάνω για να μην φανεί αυτή η φόρτιση, τα λέω αυτά. Ξέρετε, όταν κανεί σύμφωνα με του ψυχολόγου, όταν βγάζει ένταχη, βγάζει τι δικέ του ενοχέ. Και εγώ τέτοιο είμαι, γι' αυτό τα λέω έτσι. Και τον εαυτό μου κατηγορώ, λέγοντα τα έτσι. Σήμερα από ό,τι κατάλαβα, αναλύσατε το κομμάτι εκείνου που πηγαίνει, περνάει, περνάει, περνάει, περνάει, περνάει, περνάει, περνάει, περνάει, περνάει, περνάει, το πόδινο, η κομπήλι, πηγαίνει προ την ωραία φίλη. Και αυτά τα λόγια τα οποία μας διετάζετε και μας τα εξηγήσατε τώρα, πρέπει να τα λέει ο παμάς όλων μου, που να μπένει μέσα στη μία κοινωρία τι Ιερό. Αυτά τα λόγια τα οποία εσείς μας εξηγήσατε σύναρα. Αυτά ακούγονται την ώρα της λειτουργίας. Είσαι πήγω όλων των, ή τα λέει ο Μόνο του, σιγά σιγά βέβαια, μαζί με του άλλου. Κανονικά, ει επίκον πάντων, αυτά τα συγκεκριμένα έτσι όπω τα λέγατε εσεί, την ώρα που πια ώρα είναι ήταν 5 και 20 περίπου. Αστείευουμε. Αυτά λέγονται. Όχι, αστεία. Σα εξηγάω, συγγνώμη. Λοιπόν, όχι, όχι, συγνώμη. Το είπαμε, το είπαμε για να χαλαρώσουμε λίγο και να στιέψουμε. Λοιπόν, αυτά τα λόγια κανονικά πρέπει να λέγονται οι, επί, οι επίκον πάντων. Είναι. Πολλές φορές μέσα στη βιασύνη και μέσα στην παράταση της ψαλμοδίας ο Ινέας μπορεί να τα ψιθυρίζει και να μην ακούγονται. Είναι. Και αυτό Đây, εδώ σε αυτήν την περίπτωση, επειδή δεν υπάρχει ψαλμοδία, δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέω κανονικά πριν ακούγονται. Γι' αυτό σα είπα. Γιατί αισθάνομαι πολύ τυχαίο που μα εξηγήσατε σήμερα. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμεί εδώ σήμερα. Υπάρχει τόσο κόσμο έξω και πιστεύω ότι μπορεί να καταλαβαίνει και τη γλώσσα. Ναι, ναι, ναι. Και οι νέοι και οι μεγάλε κυρίε που του για να μπορέσουν. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο Έχετε δίκιο Τις περισσότερες φορές παρατείνεται η ψαλμοδία με τα τερερίσματα εις του λόγου και των ευχών Σε αυτήν την περίπτωση όμως τις προηγεσμένες θέσεις τουρίσεις επειδή δεν μεσολαβεί κάποιος ύμνος γι' αυτό λέμε κανονικά ακούγονται κανονικά εάν τώρα η Ιωρία σταλεί τόσο χαμηλόφωνα και δεβιασμένα, γιατί θεωρεί δεν είναι καλό να ακούγονται μπορεί να συμβεί και αυτό, και αυτό αλλά κανονικά πρέπει να ακούγονται αυτό είναι στη λειτουργία των προγιασμένων που δεν γίνεται Κυριακή δεν γίνονται καθημερινές ναι. κανείς άλλος ο Θεός δεν είναι φανερός κρυβείται καλά γι' αυτό και πολλοί από εμά που δεν έχουμε μεγάλη πίστη Σκεφτόμαστε καχύποπτο ότι μπορεί να μας εκμεταλλεύονται όταν φέρνονται διαφορετικά σημάδια του όπως το σχήμα του μοναθούς του Λαγεία. Ποια είναι η πρέπο στάση. Ό,τι θέλεις εσύ. <σχύ> <σχύ> Δεν υπάρχει πρέποσα. <σχύστα> ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι λέει η καρδιά σου. Όχι πάντα το ίδιο Το πάθος είναι και ενέργεια του ανθρώπου Είτε με την επίρεια Του αντικειμένου του διαβόλου Είτε μέσα από την κακή δική του χρήση της ελευθερίας Άρα δεν είναι πάντα το ίδιο Να δούμε λίγο τι λέει ο Χρισόστομος Ακόμη τρεις ημέρες και η νηνεβή καταστροφή Και για ποιο λόγο προλέγεις τα κακά εκείνα που πρόκειται να κάνεις για να μην κάνω εκείνα που προλέγω, Δέστε, γιατί τα, πολλές φορές τα απειλεί ο Χριστό. Δεν είναι γιατί θέλει να κάνει, γιατί θέλει να αποφέ, αποφύγει την απειλή τη τιμωρία. Ακόμη τρει ημέρες και η νηνεβή Και για ποιο λόγο προλέγεις τα κακά εκείνα που πρόκειται να κάνει. Για να μην κάνω εκείνα που προλέγω. Γι' αυτό και απειλήσε με γένα, Με κόλαση δηλαδή. Για να μην οδηγήσει τη γένα. Φοβηθείτε λέγει τα λόγια για να μην σας λυπήσουν τα γεγονότα. Και για ποιο λόγο περιορίζει την προθεσμία σε τόσο σύντομο χρόνο. Σε τρεις μέρες. Τόσο μας περιθώρια θα έλεγε κανείς. Για να γνωρίσει και τον νινεβητόν την αρετήν. Που μέσα σε τρεις μέρες μπόρεσαν να εξαλείψουν τόσων αμαρτημάτων οργή. Και να θαυμάσεις τη φιλανθρωπία του Θεού που αρκέστηκε στη μετάνοια τριών ημερών για τόσα αμαρτήματα. Και ο ίδιος να μην κυριευθείς από απόγνωση και αν ακόμη διέπραξες άπειρα αμαρτήματα... Γιατί όπω ακριβώ εκείνο που έχει λάβει πολύ χρόνο για μετάνια, τίποτα μεγάλο δεν κατορθώνει, ούτε θα συμφιλειώσει τον θέμα των εαυτό του εξαιτία τη αδιαφορία του, έτσι και εκείνο που είναι προσεκτικός και διακαίεται από προθυμία και πολύ ζήλο, δείχνει τη μετάνοια, θα μπορέσει να εξαλείψει μέσα σε μια στιγμή παραπτώματα πολλού χρόνου. Δεν αρνήθηκε ο Πέτρος τον Χριστό τρεις φορές Δεν τον αρνήθηκε και με όρκο την τρίτη φορά Δεν φοβήθηκε τα λόγια κάποιας ασήμαντης υπηρετρίας Τι λοιπόν Χρειάστηκε αυτός χρόνια πολλά για μετάνοια Καθόλου Αλλά την ίδια νύχτα και έπεσε και σηκώθηκε Και την πληγή δέχθηκε και το φάρμακο Και αρρώστησε και πανέβρε την υγεία του τι με ποιον τρόπο, αφού έκλαψε και θρύνησε πικρά Η καλύτερα δεν έκλαψε απλώς αλλά με πολύ προθυμία και διάθεση Και γι' αυτό ο Ευαγγελιστής δεν είπε ότι έκλαψε απλώς αλλά έκλαψε πικρά Και πόσο μεγάλη λέει, ήταν η δύναμη των δακρύων εκείνων Δεν θα μπορέσει κανένας λόγος να την παραστήσει Το δείχνει όμω ολοφάνερα η έκβαση των πραγμάτων Γιατί μετά την φοβερά εκείνη πτώση Κανένα κακό δεν είναι ίσο με την άρνηση. Αλλά όμως με τα τόσο μεγαλό κακό πάλι τον επανέφερε στην προηγούμενη τιμή και τον εμπιστεύτηκε τη φροντίδα της Εκκλησίας της ικουμένης Και εκείνο που είναι το σπουδαιότερο απ' όλα απέδειξε σε μας ότι αυτό είχε τη μεγαλύτερη αγάπη προς τον Κύριο από όλους τους Αποστόλους. Γιατί λέγει Πέτρε με αγαπάς περισσότερο απ' αυτού τίποτε άλλο ως προς την αρετή δεν θα μπορούσε να εξισωθεί με αυτό για να μην λες δηλαδή ότι πολύ έβλογα συγχώρησε τους νηνεβήτες αφού ήταν άνθρωποι βάρβαροι και ανόητοι γιατί λέγει ο δούλος που δεν γνωρίζει το θέλημα του Κυρίου του και δεν το έκαμε θα δαρεί λιγότερο για να μην λες λοιπόν αυτό γι' αυτό και σου παρουσίασε τον Πέτρο δηλαδή θα μπορούσε κάποιο να πει νηνεβήτες δεν ξέρανε Γι' αυτό έδειξε ποιήκεν ο Θεός. σε τρεις μέρες σου συγχώρησε γι' αυτό παρουσιάζει το παράδειγμα του Πέτρου και λέγει «Διλα... και σου παρουσίασε τον Πέτρο δούλο δηλαδή που γνώρισε όλος ιδιαίτερος το θυλήμα του Κυρίου αλλά όμως και αυτός αν και αμάρτησε και διέπραξε τη χειρότερη αμαρτία την άρνηση δηλαδή πρόσεχε σε πόσο ύψο παρησία ανέβηκε ούτε κι εσύ λοιπόν απελπιστεί για τα αμαρτήματά σου γιατί το χειρότερο της αμαρτίας είναι το να μένεις στην αμαρτία και το φοβερότερο από τις πτώσεις είναι το να παραμένεις πεσμένος. Αυτό και ο Παύλος θρηνεί και οδύρεται. Αυτό λέγει ότι είναι άξιο για πένθος. Γιατί λέγει μήπω όταν έρθω προς εσά με ταπεινώσει ο Θεός και πενθύσω πολλούς όχι από εκείνου που αμάρτησαν απλώς. Αλλά από εκείνους που δεν μετανόησαν για την ασέλγεια, την ακαθαρσία και την πορνεία που διέπραξαν. Γιατί τη μετάνοια όμως, ποιος καιρός θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλος από τον καιρό της νηστείας. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος ήταν πριν βλάσφημος και έγινε απόστολος των νεσνών. Ο Πέτρος που του εμπιστεύτηκε την Εκκλησία τη Οικουμένης ο Κύριος μας, τον αρνήθηκε. Και αυτοί δεν ήταν άσχετοι, γνώριζαν, εμαθήτευσαν κοντά στον Θεό. Ο ένας άμεσα και μέσα από την πνευματική εμπειρία. Λοιπόν και τους καθιστά ο Κύριος ή μάλλον και η διάθεση της μετανοίας τους, αυτούς που τους κατέστησε Αγίους και Αποστόλους. Επομένως δεν είναι κακόν η αμαρτία κακό είναι να μένουμε στην αμαρτία, να δουλεύουμε σε αυτή, να αγαπήσουμε τα πάθη μας και να μην έχουμε διάθεση να σηκωθούμε και να μετανοήσουμε. Και μια από τις κύριες αιτίες που δεν σηκωνόμαστε είναι γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αναρθωθούμε, αναρθω, να, να συγχωρεθούμε και να φτάσουμε στην πρώτη δόξα. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι αυτή η χάρη του Θεού θα μας γεμίσει τόσο πολύ από δύναμη και ζωή που δεν θα έχουμε τότε όρεξη για αμαρτία. Φοβούμε ότι θα χάσουμε τη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι λένε «Αχ Πάτερ, να γίνει το θέλημα του Θεού, αλλά με φοβίζει πάρα πολύ. Και αν δεν θέλει αυτό που θέλω, θα ρίσπωσε ο Θεός δεν θα θέλει το καλό μας. Θα ρίσπωσε ο Θεός είναι κανένα μπαμπούλας, κανένα κακός Θεός, κανένας κακός Πατέρας που δεν θέλει την χαρά μας και την ευτυχία μας» όταν εμεί θεωρούμε ότι θέλει κάτι στραβό, είναι γιατί εμεί κάνουμε λάθο. Πιστεύουμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μα είναι ευτυχία. Αλλά είναι πραγματική χρεοκόπηση και δυστυχία. Πέρασε η ώρα. Αν ζούμε την επόμενη Τρίτη. <σχει> Διευκόντων Αγίου Πατέρου, Νημονική Σου Χριστέω Θεωρή στην Ελέισον και σώσον εμά. Ευχαριστώ πολύ, μου.